Στίχη 8 έως 17. Προτροπέ διάφοροι προς τους πιστούς. 8. Τελικώς δεν σα προτρέπω να έχετε όλοι τα αυτά φρονήματα πίστεως και ελπίδο: Να συμπαθείτε και να συμμετέχετε στα λίπος και τας χαράς των αδελφών σας. Να αγαπάτε σαν αδελφού τους πλησίων σας χριστιανούς. Να έχετε πονετική και τρυφεράν καρδίαν. Να είστε περιποιητικοί και ευγενεί. 9. Να μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού ή ύβριν και περιπεγμόν αντί ύβερος. Τουν αντίον δε, να εύχεστε αγαθά εις των Θεών δι' εκείνους που σα αδικούν και να ευλογείτε αυτούς γνωρίζοντα ότι δι' αυτό εκλήθητε από τον Θεών. Δια να κληρονομήσετε ευλογίαν και όχι κατάραν. Πώς λοιπόν σείς θα καταραστείτε τους άλλου, αφού και ο Θεός σας δεν σας καταράτε. 10. Προσέχετε πολύ σα παρεκτροπάς αυτά στι γλώσσεις. Διότι καθώς λέγει η Γραφή, εκείνος που θέλει να απολαμβάνει να ακούραστον, άνετον και ειρηνική και να είδει ημέρας καλάς και ευτυχισμένας, ας πάψει τη γλώσσα του από το κακόν και α προσέχει τα χείλη του, ώστε να μην λαλήσουν ψεύδος και απάτην. 11. Ας απομακρυνθεί ούτως από κάθε κακόν και ας κάνει το αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνην και α επιδιώξει αυτήν. 12. Διότι τα μάτια του Κυρίου έχουν ρυφθεί γεμάτα στοργήν επί των δικαίων και τα αυτιά του είναι να ακούσουν τη δεησίτων. Το πρόσωπο δε του Κυρίου οργισμένων και απειλητικών έχει στραφεί επί εκείνων που κάνουν το κακόν. 13. Και αφού ο Θεός επιβλέπει τους δικαίους έτοιμο να ακούσει τα δεήσει Τον, ποιο θα μπορέσει να σα κάνει κακόν και να σα επιφέρει πραγματικήν βλάβην εάν γίνεται μιμητέ και ακόλυθη του αγαθού. 14. Αλλά και αν επιτρέψει ο Θεός να πάσχεται δι' την αρετήν και την αλήθεια, είστε μακάρι διότι αυτό θα επαυξήσει την εντομέλοντη ευτυχία σας. Τον δε φόβο με τον οποίον ζητούν οι άπιστοι να σας πτωήσουν, μη φοβηθείτε και μη δοκιμάσετε την ελαχίστην ταραχήν από Αυτόν. 15. Τον Κύριον Δε που είναι ο μόνος Θεός, δοξάσατε και σεβαστείτε και λατρεύσατε Τον ως Άγιον μέσα στα βάθη των καρδιών σας. Να είστε δε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου εις καθέναν που σας ζητεί λόγων και απόδειξην δι' αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε δε χωρίς ή φανατισμών αλλά με πραότητα και με φόβον Θεού. 16. Φροντίζετε δε να έχετε αγαθήν τη μαρτυρία τη συνειδήσεώ σα, ότι δηλαδή τηρήσατε ακριβώ τον νόμο του Θεού, ώστε διόσα σα κατηγορούν ω κακοποιού να εντροπιαστούν οι ψευδό κατηγορούντε τη συμπεριφορά σα, την οποία καθιστά αγαθήν και ενάρετον η ένωση και η κοινωνία σα μετά του Χριστού. 17. Εν πάση περιπτώσει δε, πρέπει εσεί να έχετε αγαθήν την μαρτυρία τη συνειδήσεώ σα. Διότι εάν είναι θέλημα του Θεού να πάσχεται και αν επιτρέπει ο Θεός θλίψεις, είναι προτιμότερο να πάσχει κανείς όταν εργάζεται το αγαθόν, παρά να πάσχει όταν εργάζεται το κακόν.